Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού θα είσαι το τρίμηνο να έρθω να σε ξεποπουλιάσω, Αχ, γιατί είναι έθιμο. Ε, είναι πανέτοιμο και φλόγερο. Όχι έτοιμο, έθιμο, είναι έθιμο. Α, έθιμο. <laughs> Όχι, έθιμο δεν είναι, απλά έχω πολλέ ορμέ και με ανάδεισε και δεν είναι. Δηλαδή στι ορμές σου εσύ ξεπουπουλιάζει πράγματα. Ξεπουπουλιάζω κοτούλε, κοτούλε σα και του λόγου. Αχ, έλα, έλα, έλα. έλα. Μετά έχω. να μα με πίσα κιόλα. Τα πούπουλα, δηλαδή να είναι μαζί με την πίσα. Πίσα και πούπουλα. Να γίνουμε, να γίνουμε. Για σένα νε μπαμπέσα. El mató ya lima, la Για σένα νε μπαμπέσα Για σένα νε μπαμπέσα Για σένα νε Όλα μέσα μπαμπέσα Λοιπόν ήθελα φίλε μου να σε κράξω Αλλά άκουγα τα ονόματα πριν εκεί στο Και για να ξέτα Και δεν έχω όρεξη να σε κράξω Δεν είχα και όρεξή σου Οπότε μια χαρά Με θυμήθηκε πραγματικότητα Εξαίσου εσύ σήμερα Σε θυμάμαι ρε Σε θυμάμαι Ε κάτσε Διώστε, σένα για να μην σε αναστατώσω, καθώ έρχεται και το τρίμπερο και δεν θέλω να δημιουργήσω. Ωραία, τέλο, δεν θέλω να αναστατώσει. Τα πάμε φυλάκια ρουφιχτά. Εντάξει, ήθελα να σου πω και κάτι άλλα γιατί α το ψέρετε, άντε φυλάκια. Έλα, πε και τα άλλα πραγματάκια, άντε να σε ανοιχτό. Για μη το τώρα, αφού δεν με κλείνει έτσι, σαν το τσουκαλά τώρα, άντε για μη σε το δεν έχω. Εντάξει, είσαι και παρεξιδιάδα. Στόκοψα, έχω τον τρόπο μου. Στόκοψα, αυτό μου ήρθε, Ξέρει, άκουσα τα ονόματα και μου ήρθε συνειρμό. Όπω είμαι στην προπόνηση, α πούμε, ακούω κάτι κάπω εκεί πέρα. Είναι πολλοί που είναι φασιστάκια δίπλα μα, ξέρει. Τριγύρω μα, δεν να γίνεται, δεν Ξέρεις τι γίνεται. Και ακούω τον Άλουνα τώρα, Άρισο λέει Κασιδιάρη που σα χρειάζεται. Πώς θα, θα ενεργούσε εσύ, πώς θα Τι θα ώρα, πες εκεί με την μου. η θέση της λαγιάς μου βούλεγε βρήκε τις πέτρες στα σκατά γιατί το μόνο που άψα ήταν επιτελιστής. Μου σταθώ να το έχω πάντα αυτό το Γι' αυτό δεν ρίχνεις πέτρες στις σκατά. Ρίξε κάτι στο πηγάδι και τελιόνισες. Σε δρίος πηγάδι, είναι αυτό. Θα ήταν το ιδανικό, αλλά σκατά μας κυβερνάνε ρε φίλε, μας κυβερνάνε τα φατσαρια, ρε. Ναι. Παρακαλώ. Πελιτική. Είनी παρακαλώ. Εδώ παραπολιτικά; Εδώ, παραπολιτικά. Α. Ιδανικό, γιατί σενού αψαλής. Ναι. <coughs> Συγνώμη, να πω... Δεν πειράζει, το λαιμό. Θέλω να πούμε καθαρές κουβέντες. Ναι, καθαρές κουβέντες. Άκουσα τώρα για τα...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 Αυτό. Κάνε μια αναδρομή από την κατοχή μέχρι τώρα να δει τι συμφορέ που έχει φέρει. Λοιπόν, ε, και επειδή είχα κάνει και συνεργασία, Χρειάζεται να δρομήκαλε. Λίγο να κοιτάξει έξω τι μισέ τι έχουν φέρει αυτοί. Και δεν μου λε, πού βρήκε τόσα λεπτά που έγινε η πλησιότερη πολιτική οικογένεια. Ε, δουλέψανε, δουλέψανε. Κάνανε οικονομία και στην οδό Μυραμπό το παστήρι το μοιράσανε ορθά. Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα τη οδού Μυραμπό 1, γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Α. Ήτανε στην εξορία. Εσεί που έχετε τον τρόπο, ρε. Κάνανε δουλίτσα, τώρα μην τα λέμε κι όλα αυτά. Έκανε οικονομία ο πατέρα από τι φασολάδε που τσέλνω για ανάλαδε, δεν έβαλε λάδι. Και πήγαινα σε τρία συσίτια και τρει φασολάδε ανάλαδε κάθε μεσημέρι. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, Στο λάδι. Το, εδώ τόσοι το... μαυραγωγοί τη κάνουν περιουσίε με το λάδι. Ναι. Οι Μητσοταγέδε κάνουν. Και έφυγε και πήγε στην Τουρκία και το πήρε. Πώ το λέμε. Σακλαγιαγγίλε εδώ. Ναι, λοιπόν, κοίταξε, αγόρι μου, τώρα σοβαρά. Αυτή θα είναι η καταστροφή μα σε αυτήν οικογένεια. Τώρα θα δει τι έχει να γίνει. Θυμίστε το δάσκα να πάρω. Δεν βασίζεται κάπου αυτό που λέτε, αλλά τέλο πάντων. <laughs> Δέχομαι την άποψή σα. Δεν καλό τα μαθηματικά. Με έτσι και έτσι θεωρητικό είμαι, εγώ ατέλωσε πάντων. Στου τρει έχει δύο. Στου έχει. 30, αλλά 60, 63. Yeah. 63. Yeah. Σωστά. Πώ είναι 63. Ναι, 5 και 4 πόσο κάνει δηλαδή. Μην με γάμα Λ... τώρα, εντάξει, είπαμε. Τι, είμαστε επιστήμονε. Ε, παρακαλώ, πε μου πόσο κάνει 5 και 4 και θα σου απαντήσω. Ξέρω 4 και 5. Το πάμε τη σειρά, ε, με πόσο... μπερδεύει το ανάποδο. Ναι, ναι, πόσο κάνει. Εννιά του γέρου του Αποστολάκου να μας τη γωνιά. Λοιπόν, πολύ βαρεθήκαμε. Ασχολήθηκε πάρα πολύ με του Με όλο το σεβασμό το ξέρεις, του Και να τώρα εγώ, η μικρή σειριδέα, τα ταπεινή, ε, θέλω να ακυρώσω τον Πρωθυπουργό. Prime Minister, τι! Ναι, ναι, λοιπόν, να περάσω το δικό μου μήνυμα στα κορίτσια και στα αγορία να μην αρχίζουν να τρώνε τώρα ή να έπωσταν τα κοτσιμπέρι και τα, τα φιλέτα και πετάνε τα λεφτά τους τζάμπα και να τους πω κορίτσια και αγοριά φάτε, φάτε, φάτε Φάτε, φάτε, φάτε, φάτε, φάτε. φάτε, φάτε. Μπούκομα, μπούκομα Είδατε τι έπαθε ο πρώην πρωθυπουργός που του βάλανε μπαλονάκι με στην υγιεινή διατροφή ήταν και στη γυμναστική Λοιπόν, η, η, τη την είδατε, κορίτσια. Τι Σακ Φάτε ρε κορίτσια. Φάτε, φάτε, φάτε. Δεν γλιτώνεις που πουθενά και μου να να είσαι θα το φας. Τέτοιοι μαλακές είναι. Αυτοί οι άντρε. Λοιπόν, τέλο πω. Εγώ βέβαια είμαι τη αντιλήψεως μακριά από τον γόλο μου και όπου θέλει ασύνε είναι. Αλλά ακόμα δεν το έχω καταλάβει το κερατό. Αν το καταλάβω δεν ξέρω τι θα κάνω. Ο Αποστόλη, ναι, ναι. παίρνω τηλέφωνο από το νησί τη Μήλου, άκουσα και πρόσφατα μια αναφορά. Και ήθελα να σου πω με ένα βίωμα που ζω και εγώ το πέρα στην οικογένειά μου. Εγώ φύγαιπω σπίτι μου από τα 16 και μπήκα τώρα στα 43. Γιατί? Άφησα τη δουλειά μου στην Αθήνα και είπα να έρθω στο νησί να εκμεταλλευτώ την περιουσία. Να, ορίστε. Ένα-δύο σπίτια, μην φανταστείτε. Εντάξει, τα έτοιμα όμω, τέλο πάντων. Για πε. Τα έτοιμα. Τέλο πάντων, ο πατέρα μου είναι 87 χρονών και νομίζω ήταν 11 χρονών όταν τελείωσε ο πόλεμο. Δεν έχει ζήσει δηλαδή. Ω παιδί τον έχει καταλάβει. Απλά θέλω να πω να ακουστεί ότι μέσα σε όλη αυτή την αηδία που ζούμε από όλε τι πλευρέ είναι τεράστια, τεράστια, τεράστια η αμορφωσιά των γωνιών μα. Κάποια στιγμή λοιπόν σε μια συζήτηση με τον πατέρα που μου εξηγούσε κάτι για του ετοιμαλώτε του πολέμου κτλ. του κάνω μια απλή ερώτηση. Του λέω, Παμπά, ο Κίτλερ τελικά τι ήθελε να κάνει. Μου λέει, Δεν ξέρω. Αυτό λοιπόν ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρει ποιο είναι ο πλεύρη. Δεν ξέρει, κατα... ξέρει ποιο είναι ο Γιουριάδ. Δεν καταλαβαίνω. Θέλω να πω ότι ψήφισαν 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι τη Νέα Δημοκρατία του 19. Αρκετοί αυτού είναι παπούτο και γιαγιάδε που θεωρούν ότι με το δεχούνται γίνα ανθρώπιν. Δεν έχουν την πρόσβαση, α πούμε. Εσένα. Δεν θα μπορούσε να σα ακούσω ποτέ κάποιο μέσω του χιούμορ σου να καταλάβει το τι γίνεται στη ζωή. Γιατί και εγώ με τα 35 του κατάλαβα. Και θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι είναι αμόρφωτοι και από τα σχολεία ο παπά μου διαβάζει την ίδια εσυμερίδα 45 χρόνια. Βλέπει πρώτο Είναι σαν να ακούσω στο σπίτι μου, το πρώτοσάλτ. Είναι εκπληκτικό. Α, έχει και αν χερά σου. Δεν είναι λίγο, δεν το έχουν πολύ αυτό. Ναι, εντο μεταξύ εγώ που Την τηλεόραση τουλάχιστον 20 χρόνια από τη ζωή μου και επειδή ε, τώρα κυκλοφορούν μεγάλοι άνθρωποι, προσπαθώ να του βοηθήσω κάτι στο πίτρινο, να βιβάθω μια πίτα που λέει ο λογό, κάτι ακούω στην τηλεόραση που παίζει. Προφανώ εμετό, δεν το συζητάω. Αλλά είναι τη συγκλονιστικό το ότι του κάνει μια απλή ερώτηση. Παιδιά, ο Χίτλερ, τι θέλει να κάνει. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν. Ήθελε να καθαρίσει τη φυλή, να καθαρίσει το γένο. Δεν κατάλαβα. Αυτό ήθελε να κάνει. <σύντρα> τέλο πάντων. Σε ευχαριστώ και εγώ για όλα αυτά που λέμε και ακούμε και δεν ξέρω κατά πόσο υπαρκεί η ελπίδα. Αλλά τέλο πάντων να κάνουμε μια προσπάθεια όλοι μαζί. Έκανε χθε μια επίθεση στον Ιάστον Αποστολόπλο, έναν από του ανθρώπου οι οποίοι ρηψοκινδυνεύουν τη ζωή του θάλασσα κάθε μέρα, για να σώσουν καμιά ζωή από αυτού που να επιθύσουν τα λιμενικά τη Ελλάδο, τη Ιταλία κτλ. τα λοιπά. ζωέ που προσπαθούν να καταστρέψουν. Χθε λοιπόν ο οικονό μου έκανε μια επίθεση στον Αποστολόπλο, τον μίσο, είχε πάει να Μάλλον είτε να το βραβεύσουν για την uh, υπηρεσία του συναδέλφου. Έχει κάνει 10 παρεμφέσει, λέγε. Έλα ρε, φιλε αλλά όταν αυτά τα μουλνόπανα κάτουν και σου λένε ότι είναι άγο ο Αποστολόπλο να μιλάει δημοσίω. Για τα pushback των Ελλήνων και αν το χαρακτηρίζει εμέσω πλην σαφώ, σαφέστατα προδότη και να δίνει γραμμή. Ε, καλά όλα... κάνει όταν η πολιτική τη κυβέρνηση είναι pushbacks που σημαίνει ότι μπορεί α... να χαθούν κάποιε διαδρομοί. Πάει όλο το... ο μαλάκα και του σώζει. Είναι κόντρα ένα ένα στην θέλετε... πολιτική τη κυβέρνηση. Άι στο διάλογο πια με τον καθένα που αποφάσισε. Το κακό είναι φίλο ότι τα pushback και η πολιτική τη κυβέρνηση. Ένα ήταν είναι... ο Σωτήρα. Ένα ήταν ο Κυριάκο που θέλει ο καθένα. Μεγάλη χαρά. Για πάει να σώζει κόσμο. Πάντω φίλε, δεν θέλει μόνο να κάνει pushbacks και να πνίγει του φτωχού που έρχονται σε εμά, θέλει και του Έλληνε. Η στοχοποίηστη αυτό που κάνει δεν έχει να κάνει μόνο για να κερδίσει πέντε ψήφους παραπάνω Είναι γιατί αυτά τα μου για να μην πέσουν είναι ικανά να κάνουν τερμά επεισόδια με Τούρκου, Να, να κάνουν ποκρόμς όποιον έχει κοτσίδα στον δρόμο Οτιδήποτε θα κάνουν για, για να μην κοιτάς αυτούς, να κοιτάς ο διπλανός σου όπως κάνουν πάντα mm. Απλά είναι ακόμα πιο ακριό αυτό με τα τουτσέκια Λοιπόν, καλή μας τύχη! Ναι, Αποστολή! Έλα! Επιτέλους ρε παιδιά, η παραμεθόριο πρέπει να έχει προτεραιότητα. Βάζετε να πούμε τον κάθε επιγραμμένο. Από Σάμο Χίο Ανταπόκριση, τι κάνει. Καλά, σε χαιρετώ. Από Σάμο Χίο Ανταπόκριση, έχω πει να κάνω διαφήμιση για το νησί μου, γιατί όλοι λένε ότι παίρνω και του βρίζω, ότι πανέμορφη. Σάμο Χίο και... είναι το ίδιο νησί, τώρα μισό λεπτάκι, γιατί. ο Τσίπρα, μπορεί να μπερδεύετε. Λοιπόν, ελάτε στη Σάμο τώρα, την πανέμορφη, την καταπράσινη, τη φθηνή, τη γαμάτη, την κούκλα, την αγάπη μου. θα το έχω κλέψει. Έχουν μειωθεί τα κοντήλια για, τη δα... για την πυροπροστασία και από πέρυσι κι άλλο, και εσεί μου λέτε ότι φταίρετε τα πουλάκια. Εδώ μειώθηκαν το... τα κοντήλια για την πυροπροστασία στην Εύη που κάει και το μισό νησί. Ε, μειώθηκαν γιατί δεν χρειάζεται, τι να πυροπροστατεύσει. Ε, πραγματικά τώρα. σου λέει αφού κάει και ε, όλη η πορεία Επειδή όμω υπάρχουν άλλα νησιά που έχουν πρόβλημα, όπω α πούμε η Σάμο, τα κοντήλια, τα κοντήλια, κοντήλια να πυροδοτήσουν. Κοντήλια, το, το κοντήλ, κοντήλια για... κοντήλι που λέμε. Κοντήλια, κοντήλια. Για... Πολύ ώρα. Όχι, ένα λεπτό. Φωνάζω, ξυπνήστε. Είστε ναρκωμένοι, βολεμένοι. Σήμερα τώρα η Ελλάδα δεν είναι ελεύθερη. Σήμερα τώρα είναι σκλαβωμένοι στου Γερμανού, Γάλλου, Αμερικάνου και Τούρκου, Μουσουλμάνου, Λατρομετανάστε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Είστε για τηλε... ε, επανάσταση, επανάσταση. Περνάει ο χρόνο. Δεν δε τελείωσα. Επανάσταση, επανάσταση για τη λευτεριά τη χώρα. Φύνταγμα φωνήλα όργησε ού να πέσουν οι Γερμανοί, Γάλλοι, Αμερικάνοι και Τούρκοι, Μουσουλμάνοι, Λαθρομετανάστες. Έγινες κομμουνίστρια. Είναι αναρκωμένοι βολεμένοι. Ξυπνήστε, ξυπνήστε. Έγινες κομμουνίστρια. Τι επανάσταση, την τι αυτά. Λε, είσαι καλά. Η μόνη η, Δεν είμαι κομμουνίστρια, είμαι αντίον των κομμουνιστών. Α, α, επανάσταση του Παπαδόπουλου, τέτοια επ Η Ελληνική Επανάσταση για τηλευτεριά της χώρας Κατάλαβα, της, κατάλαβα νησί. τι λες, ναι ναι το πιάσα Λοιπόν, λες, πρέπει ναι. να σε αφήσω, περνάει ο χρόνος του Πέντε, πέντε, πέντε Τέσσερα πέντες πέντες του Τρία Δύο, δύο, δύο Ένα Για χαρά Χριστός Ανέση Α ναι, Α, ναι. αυτό αυτό Λέγε εσύ Χριστός Ανέση και θα σε κλείσω εγώ ξέρω Καλή Ανάσταση στην Ελλάδα ε, ε, Είναι οι πεντηκοστήμεθα αύριο, ε, το νου σου Χριστόταν Τα κόβουμε Χριστή αυτά, Χριστή έλα, γεια Καλή Ανάσταση στην Ελλάδα Με τι Χρι... λέει, κατάλαβα Περάσαμε το χρόνο, λυπάμαι πολύ Επόμενη γραμμούλα, γεια σας Χριστόταν...